Valcán, valcán, can, valcán, valcán, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! En Εμεί μου, ναι, Έλα, Εμείς εδώ σε εκπομπή παίρνουμε θέση στα ισοκομματικά των κομμάτων και στις διαδικασίες. Έχουμε στηρίξει το γκούλι, θέλαμε για... Αρχηγό, τον Άδωνη τον θέλουμε για τη Σάτυρα γενικώ. Δεν τον θέλουμε για αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά είμαστε και με το Βαγγέλη, το Βαγγέλα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και ο Βαγγέλης ο Μημαράκης είναι ένα άνθρωπο που μπορεί να υπηρετήσει την ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Όσο καιρό τώρα, ένα μήνα που υποτίθεται ένωσε τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται πόσο ενωμένη είναι η Νέα Δημοκρατία τώρα, σε αυτή τη βδομάδα και την προηγούμενη. Ε, είμαστε και με το Βαγγέλη. Οπότε, επειδή μάλιστα υπάρχει και αυτό ο κύριο, ο πολύ ωραίο εδώ που τον ακούσαμε που είναι και αυτός με τον Βαγγέλη. Αλλά όμως νομίζουμε ότι όλες τις τάσεις, και είναι πάρα πολλέ και στάσεις και τάσεις, μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να τις ενώσει μία άλλη υποψηφιότητα. Είναι αυτή του Κώστα Πρέκα, είναι άνθρωπος του χώρου, είναι και πνευματικός ηγέτης, μπορεί να γίνει και πολιτικός ηγέτης και έχει κάνει και την πιο σκληρή κριτική, τεκμηριωμένη όχι αστεία, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι υπάρχει πίσω από τον Τσί Δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ ξέρω τι ψήφισε ο κόσμο. Τώρα τι υπάρχει και δεν ξέρω. Το ψήφισε γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος. Το ψήφισε και καλό τον ψήφισε αν θέλετε. Και αν τηρήσει όλα αυτά που είπε, όλος ο λαός θα είναι μαζί του. Αλλά δίπλα στον Τσίπρα υπάρχουν άτομα που έχουν δολοφονηθεί. <μιουσική> Αλλά δίπλα στο Τσίπρα υπάρχουν άτομα που έχουν δολοφονηθεί. Νεκρά, δηλαδή, Υπάρχουν νεκροί δίπλα στο Τζίπρα, δεν ξέρω τι εννοεί ο πνευματικό ηγέτη και πολιτικό. Ελπίζουμε έχει ακόμη χρόνο, νομίζω μέχρι το απόγευμα 6 ώρα η οριστική λήξη των υποψηφιότητων. Νομίζω μπορεί να ενώσει γιατί εκτό όλων των άλλων, εκτό το ότι έκανε σκληρή αντιπολίτευση, γιατί αυτό για τον Τζίπρα δεν έχει τολμήσει κανεί να το πει, το κρύβουν και το σύστημα γενικότερα και οι άλλοι, ο Τζιτζικότα, ο Άδωνη και οι υπόλοιποι και ο Κούλη, όμω. Ο Κώστα Πρέκα μπορεί να είναι αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη πολύ μεγάλη παράταξη που έχει προσφέρει στον τόπο στα πολύ δύσκολα. Φαίνεται αυτό. Αν κοιτάξετε τον τόπο γύρω σα, καταλαβαίνετε ότι από προσφορά έχει γίνει όλο αυτό, συγκεκριμένων ανθρώπων, απόψεων κυρίω. Ο Κώστα Πρέκα έκανε και μια δήλωση συγκλονιστική. Σήμερα γράφτηκε ότι κινδυνεύω. Άρα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, αγαπημένη μου Ανίτα. Κινδυνεύεται να δολοφονηθείτε. Και βέβαια είναι. Και βέβαια ναι, όμω. Στο ποιον, για αυτά που λέτε, προφανώ. Ασφαλώ ναι. Όμως, σε βεβαιώνω, σας βεβαιώνω, <κοκλή> όλους σας και το κοινό που μας παρακολουθεί, ότι είμαι έτοιμο. Είναι τιμή να πεθαίνει για αυτή τη χώρα. <σχυρ> <σχυρ> <σχυρ> Είναι τιμή να πεθαίνει για αυτή τη χώρα. Φαντάζομαι ότι δεν, είστε, δεν το εννοείτε. Το λέτε ποιητικά αυτό. Όχι το εννοώ. Είστε έτοιμο να πεθάνετε για την Ελλάδα? Μα το είπα. Αν είναι έτοιμο ο ελληνικός λαός να πεθάνουμε όλοι μαζί για την, για την Ελλάδα για να φέρουμε μια, έναν καινούριο αέρα, μια άλλη ευτυχία σε αυτόν τον τόπο. Γιατί πρέπει να πεθάνουμε για να γίνει αυτό, κύριε Πρέκα? Διότι είμαστε, δυστυχώς, συμβιβάστηκαν πολλοί. Εγώ δεν έχω συμβιβαστεί και παραμένω να είμαι μόνος μου. Βεβαίω συνέντο να πεθάνει, αρκεί να πεθάνουμε όλοι μαζί για την Ελλάδα, για να έρθει μια άλλη ευτυχία. Σε ποιου. Στου ζωντανού, αφού θα έχουμε πεθάνει όλοι μαζί. Είναι κάποια ερωτήματα από μα εδώ του πεζού που προκύπτουν ακούγοντα τον πνευματικό ηγέτη, ελπίζουμε και πολιτικό ηγέτη και Πρωθυπουργό, γιατί όχι, εδώ γίνει ο τσέπη. Ο οποίο γυρίζει σήμερα από ό,τι μαθαίνουμε από τα μέσα ενημέρωση μετά από την τουρνέ στο εξωτερικό με τίτλο Αμερική 2015. Ε, γύριση, θα γυρίσει από την Αμερική Αύριο μετά Σήμερα, παρασκευή. αύριο γραφία Με τον Ομπάμε και τη την Ομπάμε να κεφάλια του Εδώ έχει πάρα πολύ. Αλλά και της τη είναι ο Αλέξης. Δεν από πίσω. Αλλά και τη Δεν από πίσω. Τι γίνεται τα χάνουμε όλα αυτά στα πρωινάδικα Γι' αυτό Αλέξης απαγόρευσε στους υπουργούς του να πηγαίνουν στις πρωινέ εκπομπές Γιατί λέγονται και γίνονται από φαίνεται τα σόδομα και τα γόμορα όμως Είναι όλα μαζί αυτά Ο Αλέξης εκεί που πήγε διέπρεψε, ε, καταρχήν γιατί όπως λέει ο ίδιος διεθνοποίησε το θέμα του χρέους, όπως είχε παλιά τον Ιανουάριο διεθνοποιήσει το γενικότερο θέμα της Ελλάδας. Ε, επίσης εκεί διέπρεψε στις συναντήσεις που είχε και με τους Ομογενείς και την περίφημη με τον Κλίντον, ε, που έδειξε τι σημαίνει χρήση αγγλικής γλώσσας. Here we are again. Να είμαστε πάλι μαζί. Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής μας που θα παρακολουθείτε τρεις φορές την εβδομάδα. My name is John. Το όνομά μου είναι John. What is your name? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Παρακαλώ, επαναλάβατε. What is your name? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, Είμαι από την Ελλάδα. Very good. What is your name? <muchy> What is this Ti to? To This is a pipe, mia pipa. Εδώ σε παγκόσμια αποκλειστική ακούσαμε πως οι συνεργάτες του, άξιοι όλοι εκεί στο Μαξίμου ε, λίγο πριν εμφανιστεί με τον Κλίντον του κάναν κάποια μαθήματα αγγλικών για να συνηθίσει να ξαναμπει σε φόρμα αυτή τη γνωστή φόρμα που μας έχει συνηθίσει ο Αλέξης Τσίπρας που τα αντιμετωπίζει όλα τόσο σοβαρά και αυτό βγαίνει, βγαίνει και στην εμφάνιση. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν αφού έμαθε τα πολύ καλά αγγλικά εμ, βγήκε τα είπε στα αγγλικά δυστυχώς δεν είχαν τη χαρά εκεί στην Αμερική να τον ακούσουν στα ελληνικά να λέει μεγάλες πολύ μεγάλες αλήθειες. Μνημόνιο η ΣΥΡΙΖΑ. Το μνημόνιο ή το εφαρμόζεις ή το ακυρώνεις. Και η διαφορά μας με το πασό και τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτοί ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού Προκειμένου να το εφαρμόσουν, ενώ εμείς ζητούμε την ψήφο του ελληνικού λαού προκειμένου να το ακυρώσουν. Ενώ εμεί ζητούμε την ψήφο του ελληνικού λαού προκειμένου να το ακυρώσουν. Αυτό είναι μια πίτα. Το μνημόνιο ή το εφαρμόζεις ή το ακυρώνεις. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς είπε και νομίζω αυτό έκανε αν θυμάμαι καλά γιατί έχουν περάσει και πολλές μέρες από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που κάτι ψηφίσαν εκεί στην Βουλή αλλά ας αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Το μνημόνιο ή το εφαρμόζεις ή το εφαρμόζεις... Περιμένουμε να πραγματοποιηθεί η προεκλογική υπόσχεση του Πρωθυπουργού που το έκανε και στο debate και σε δημοσιογράφου και στο Σύνταγμα στην τελευταία ομιλία του και να το πάρουν πίσω το μέτρο γιατί είναι πραγματικά άδικο, κοινωνικά άδικο γιατί πλήττει τη φτωχή τη λαϊκή οικογένεια. Ένα γονέα είναι αυτό ο οποίο περιμένει, όπω λέει, να πάρει ο σύριζα η κυβέρνηση, πίσω το 23% στην παιδεία όπω έχουν τάξει. Θα περιμένει από ό,τι φαίνεται, θα γεράσει. Τα παιδιά του θα βγάλουν με 23% την φοιτησή του. Από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά των παιδιών και αυτά τα ξέρουμε έτσι γίνονται σε αυτόν τον τόπο. Πάντως δεν είναι κακό να περιμένει κανεί να αλλάξει κάτι η κυβέρνηση αφού το έχει υποσχεθεί. Δεν είναι δυνατόν η συγκεκριμένη κυβέρνηση να πει κάτι και να μην το κάνει. Σοβαρή κυβέρνηση είναι. Σε σοβαρού Έλληνε απευθύνεται. Αυτό είναι ένα θέμα. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα γίνει αφού το έχουν πει Μέχρι να γίνει. Βγαίνει όμω ο Υπουργό Παιδεία, ο Νίκο Φίλη, και λέει τι θα κάνουν μέχρι να γίνει αυτό. Κάτι πάρα πολύ ρεαλιστικό, αν ξέρει κανεί πώ λειτουργεί το ελληνικό κράτο. Εάν ε, ολοκληρωθούν τρει-τέσσερι υποθέσει μεγάλη φοροδιαφυγή, τα χρήματα που θα εισπράξει το δημόσιο ισοδυναμούν με τα χρήματα που προσδοκούμε να εισπράξουμε από την επιβολή του 23% στην εκπαίδευση. Αυτό είναι μια πίπα. Είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε. Πολύ ευχάριστο αυτό Και νομίζω ότι θα υπάρξουν συντόμως ανακοινώσει για το ζήτημα αυτό Εμείς λοιπόν θέλουμε Να προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση αυτού του μέτρου, βρίσκοντα όμω ένα ισοδύναμο. Και δεν μπορεί να είναι το ισοδύναμο να πάμε 23% το ΦΠΑ στο βοδινό, στο μοσχαρίσιο κρέα. Να είναι το χοιρινό. Υπάρχουν και άλλα κρέατα. Εδώ ακούσαμε τι απόψει τη κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας, ε, ε, ε, ε, κάνει βάζει ω ισοδύναμο με το 23% στην παιδεία, ανώτατη λειτουργία αυτού του κράτου, το μέλλον κτλ. με το βοδινό. Το κρέα. Και λίγο νωρίτερα ο Υπουργό Ορμόδιο οφείλει λέει ότι θα αλλάξει το 23% στην παιδεία, στα, στην ιδιωτική εκπαίδευση, εάν ολοκληρωθούν, όπω είπε, υποθέσει φοροδιαφυγής Εάν ολοκληρωθούν αυτέ οι υποθέσει, τρει-τέσσερι δεν είναι και πολλέ, γιατί υπάρχουν πολλέ στη σειρά να εξεταστούν, αλλά οι τρει-τέσσερι καραμπινάτες είναι υπέρα αρκετέ για να ισοφαρίσουν να έχουμε ένα τέτοιο ισοδύναμο για την. Παιδεία, πολύ αισιόδοξα φαίνονται τα πράγματα. Το ελληνικό κράτο θα ξεκαθαρίσει, θα πιάσει δηλαδή γύρω στα 300-400 εκατομμύρια από τι υποθέσει φοροδιαφυγής. Το συγκεκριμένο κράτο, οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί με τη συγκεκριμένη διαπλοκή θα καταφέρουν όλο αυτό οπότε θα αντιμετωπιστεί το θέμα τη παιδεία. Περιμένετε, γονεί, να παρακολουθείτε ολιμερή και ολιονυχτή τα νέα από αυτό το μέτωπο τη φοροδιαφυγή. Τι ακριβώ ψάχνουμε στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε μου, παίχτε εσένα στο τηλέφωνο, αγγελάσει. Μου λέει: Εκεί που του σύνο για τι υπογραφέ. <laughs> μου λέει: Είσαι τρομερό, ένα καταπληκτικό υπουργό. Είσαι πολύ μαχητικό. Τα δύσκολα πάντα σένα βλέπαμε. Αλλά ένα παιδί μου μου λέει: Δεν κάνει για αρχηγό. Λέω: Γιατί, η φωνή σου λέει είναι εκνευριστική. <laughs> του λέω: Αδερφέ, δεν ψάχνουμε για τραγουδιστή. <laughs> για αρχηγό <laughs> ψάχνουμε, του λέω. <laughs> Κακώ. Αυτό είναι το λάθο. Δεν ψάχνετε και για τραγουδιστή, γιατί αρχηγό λίγο δύσκολο και πόσο μάλλον προθηγό. Οπότε βρείτε ένα τραγουδιστή τουλάχιστον να απασχολείτε και τον κόσμο, ελληνοφεια, με όλα αυτά τα πολύ ωραία. 211 208 200 το τηλέφωνο επικοινωνία. θέλει να στείλει SMS Γραφείου και ενώ no, το μηνυμάτο όπωλεί το 54100 Ο θέλει να στείλει mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studiopapek.lm.gr, ο Νίκο Απρανί ρυθμίζει τον ήχο και εμεί είμαστε τι άποψη να ψάξουν και για τραγουδιστή σε αυτόν τον όχι μεγάλο, μικρό, σε αυτόν τον τομέα, Ο Άδωνης, νομίζω, έχει δώσει εξετάσεις και θα τα πάει πολύ καλά. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και... Να Ζεκάθαρ. δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς... Εγώ Γιώργο μου και Ντίνο μου είμαι αυτό που βλέπετε. Αυτό είναι μια πίπα. Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ Το μνημόνιο ή το εφαρμόζεις ή το ακυρώνεις Πολύ καλό, το άλλο με το τοτό το ξέρετε Και η διαφορά μας με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία Είναι ότι αυτοί ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού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 Αυτή και μόνο η δήλωση, η οποία είναι αμοντάριστη, κανονικά έτσι το είχε πει, πρέπει να έδωσε και 3%. 5-6 δηλώσει ήταν αυτέ που έγιναν την πλάστη. Η άλλη με το ούτε μία στο εκατομμύριο, η Μέρκελ πρέπει να τσίπησε κάνα 4%, κάνα 4%. Και οι άλλοι με ένα νόμο, θα σκίσουμε το πρώτο βράδυ και όλα τα υπόλοιπα των μνημόνιο, πρέπει να πήρε κάνα 8-9%. Αυτέ οι τρει δηλώσει έκαναν και την διαφορά, γιατί ο ελληνικό λαό, ξέρετε ότι μόλι ακούσει τέτοιου τύπου δηλώσεις, αμέσως την εμπιστοσύνη και μία και δύο και τρίτη φορά χρειαστεί και με μεγαλύτερο ποσοστό τη δίνει με μεγάλη άνεση. Εκπομπές μαγειρική, εκπομπή μαγειρική. ξεκινάει καινούργιο Ηλίας Μαμαλάκης μαζί με τη Θεανό Φωτίου. Ready? Okay. Είναι μαζί μου η Θεανό Φωτίου και θα μας κάνει πίτα. I think it and pray it. z tipo ta pita. to is Ta να κάνουμε και μαρμελάδα από τα προϊόντα που, που θάβονται. Έχει. Πρώτη φορά αριστερά. Κάπως έτσι η εκπομπή. Αυτό ήταν το τρέιλερ, θα την παρακολουθήσουμε. Ιθανό Φωτίου, υπουργός, ε, σπάει το κεφάλι της από τότε που ανέλαβε να σκεφτεί διάφορες ιδέες για τα φαγητά. Ξεκίνησε με τις μαρμελάδες, αμέσως μετά πήγε στο γεμιστό, τα γεμιστά δηλαδή, που είπε ότι ήταν μια απλή Ένα απλό επινόημα του ελληνικού λαού, αλλά επειδή έγινε σούσουρο, μετά από μια βδομάδα επανήλθε προχτέ και δήλωσε ότι τελικά οι πίτες είναι το πιο φιλοσοφημένο επινόημα του ελληνικού λαού. Που με απλά υλικά φτιάχνει κάτι. Όλα αυτά θα γίνουν και κυβερνητική πολιτική από ό,τι φαίνεται, μέχρι να κατασταλάξουν και εκεί, γιατί είμαστε μεταξύ μαρμελάδα, του γεμιστού και τη πίτα και όχι το άλλο που μα λέει ο καθηγητή Αγγλικών. Ναι, yes. και σένα. Γιατί σας το και με ψήμεροι. Δεν μπορούμε να μας τα Δεν έπρεπε να πανηγυρίζουμε τώρα αυτέ τι μέρε. Γιατί, για του νέου φόρου, που θα έρθει το 100% τη εφορία Πρέπει... να πληρώσουμε, προκαταβολή τι. Απαλλαγήκαμε από το χρέο. Τι διαγράφηκε πάλι τελικά. Θα μα δώσουν στο τέλο. Τόσε διαγραφέ, λεφτά θα πάρουμε πίσω. Μάλλον σκατά θα είδαμε στον ύπνο μα. Ισχάτα θα βγάλαμε στην κάλπη μα. Το πήρε ο Αλέξη στι αποσκευέ του και το πήγε στο United States. Γιατί, το ξόφλησε. Έκανε στρατηγική έβαλε... κίνηση επένδυση. Εκείνα τα λεφτά για το χρέο, να βάλουμε κάτι παραπάνω, να πάει και μια σχολή αγγλικ Τόσο εκεί πέρα επένδυσε. Είμαι λέγει θυλα... να... δεν βλέπουν. Να... ξένες σειρέ δεν βλέπουν. Τον επι... επιμηκητή τον πούλησε. Όχι, oh, τι τον θε. Χρειάζεται τώρα. Σου μάζεψε. Περνά τα χρόνια. Να το βάλουμε ένα επιμηκείο με το πώς Πόσο λένε εκεί πέρα. Οκ, oh, καλά. Μέσα σε όλα όσα ακούγονται για την κούρσα διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία, κανείς δεν αποστολεί δε, από το όλοι δε τον Αντώνη. Τι κούρσα, παιδί μου, κούρσα με κουτσά άλογα είναι αυτή. Κουτσά, κουτσά. Όλα τα άλογα, κουτσά, ακροδεξιά, ζαβά. Είναι αυτό Άνι, κούρσα. Ντών. Αυτό δεν είναι κούρσα. Αυτό άλλη... είναι Κοιτάζει τα βάνια, νοιάζεται κανεί για τον Αντώνη. Πού μπορεί το θυμήθηκε τον Αντώνη. Να ξαναγίνει Αντώνη αρχηγό, γιατί δηλαδή όχι. Δεκατα... Το παλεύει, αλλά το παλεύει με άλλη μαρκίζα. Βάζει τον Αντώνη. Α, ανταυτού. Κάνει καμιά φορά και μια ανανέωση, ρε παιδί μου, βάζει μια άλλη ταμπέλα μπροστά. Ή τέλο πάντων σκυλή, σκυλή, σκυλή και ο άλλο βαρέθηκε. Κάποια στιγμή και τα σκυλιά να γίνουν αφεντικά. ή να δείχνουν ότι τα σκυλιά είναι αφεντικά. Και από πίσω το λουρί το, το κρατάει άλλο που κάποιο άλλο κρατάει του άλλου του λουρί. Μου είπε για τον Αντώνη τώρα και τα ράχτηκα. Έλα, το λυτήρα για αυτήν την κυρία που σου λέγει τώρα για, τα, για το σκυλάκι που πούλαγε. Ναι. Και για αυτήν και για όλου οι υπόλοιποι που σαν λέγει αυτήν. Mm. Αν θέλετε, αφού είστε φιλόζωοι, μαζεύστε κανένα και μην τα παρατάτε στου δρόμου. Εγώ τι είπα το, αυτό δεν είπα σε αυτήν. Ναι. Να μην τα αγοράζει, να τα παίρνει το δρόμο. Να, Ήταν θα... ένα κοινωνικό μήνυμα, μια προσφορά δικιά μου. Μια προσφορά τη ελληνοφρενεία. Στα ζώα που αισθάνονται ζώα, εν πάση περιπτώσει. ζώα να αισθάνομαι σήμερα εγώ, α πούμε. Ne? Hello, Apostolos! Hello, hello, from Greece. Yes, Marusi, Greece. How Thanks. i do? very happy. i am very happy. Oh, Lola, here is an apple. angielskim. i w angielskim. Tak, happy w angielskim. Tak, i w angielskim. Tak, i w angielskim. Tak, The w angielskim. Tak, i The angielskim. i i i That's <laughs> Nice to meet you now. Bye, yeah. Ήταν το να περιμένουν να εισβάλουν οι πέρα στην Ελλάδα. Θα πάνω στο πίσω εγώ πρώτο πλit. Αστραπίο απόλεμο. Εμφανίζει λοιπόν ο αθηματικό στόλο βρίσκουν το πεσικό στόλο που να βλοχού εκεί, τον αυμαχή, τον τονικάει, μπαίνει τα περσικά πλοία μέσα στο ποτάμι, κατεβαίνει στο τέλο τη πέρσι και παίρνω στο πεσικό στατόπαιδο. Από τι αγριέμουν να πολεμήσουν, λένε τον κείμενο. Άρα σημαίνει να κατεβούν από τα πλοία, να πολεμήσουμε και να έχουν ήδη κερδίσουν αμαγία, κατεβαίνουν από τα πλοία πρόσκλησε μου να δικό μου στη θυμηση στην ιστορία. Παίρνω τα όπλα Και μπαίνουν με έφοδο μέσα στο Περσικό στρατόπεδο, κερδίζουν του Πέρσε στη Μεζομαχία και του συντρίπουνε. Και την ώρα που έχουν καταλάβει το Περσικό στρατόπεδο, βλέπουν μακριά που έρχεται ο Φινικικό στόλο, που για να ενωθεί με το Περσικό στόλο, χωρί να ξέρουν οι Φινικικέ ότι έχουν επιτεθεί οι Αθηναίοι. Ναι. Και δεν είναι οι Αθηναίοι. Πάμε στα πλοία τώρα να ξεσχίζουμε και του Φινικε. Ανεβαίνουν στα πλοία και πάμε και του Φινικε. Νικάλα και του Φινικε. Οπότε σε μία μέρα έχουν ξεσχίσει σε τρει μάκε. Άχρηστη να τα ακούτε αυτά να δείτε τι έκαναν οι προγονείς μας που ήταν ηρωική. Πολύ καλά κάνει ο Πάνος Καμένος και του Στιμά βέβαια. Τίμησε άλλους. Εδώ αναφερόταν σε άλλη μάχη και ναυμαχία ο Άδωνη το 469 στον Ευρημέδοντα. Αλλά δεν έχει σημασία. Ε, το πνεύμα είναι ίδιο. Τα βάζουμε αυτά τα αποσπάσματα και με το πάθος του ηγέτη να τα διηγείτε για να πάρετε γραμμή να καταλάβετε τι έκαναν κάποτε οι προγονείς μας. Ναι. Περιμένω μια απάντηση από σένα. Βεβαίω. Τι απάντηση? Τι είναι καλύτερο, τα τέσσερα ή στα όρθια. Δεν μου απάντησε. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω γι' αυτό. Είναι και συγκυρία. Στα τέσσερα, αν υπάρχουν οι επιγορατίδε, είναι οκ. Okay. Στα όρθια, ναι. αν υπάρχει ένα στίχο, επίσης είναι οκ. Okay, κάπου να κουμπά. Το κουραστικό δεν το ευχαριστιέσαι. Δεν μου λε αποστολάκι μου γιατί σου μίλησε άσχημα χτε. Ναι, γιατί με πείκρανε. Όσοι με πείκραναν πολύ τώρα που φεύγω από τη ζωή, να πα τσακίδια τα μάτια. Όχι και να φύγει αυτή τη ζωή, αγόρι μου, σε χρειαζόμαστε. Εσεί. Είναι φίλε μου Σιριζούλη, πρώην Σιριζούλη, νύ, Πού Παναστατούλη. Πα, πού τα εκτονόμαστε εμεί, πού τα εκτονόμαστε. Εγώ, παιδί μου. Η <συρίζει> εκτονόστρα του λαού ποιο είναι. Το μεσημέρι όταν τελειώνει η ευκολυμπή, παίρνει το αεροπλάνο και πα σε άλλη χώρα. Μα και αυτό απαγορεύεται. Πειράζει <συρίζει> <συρίζει> δηλαδή που το σπίτι μου είναι αλλού. Εδώ άλλοι βγάζουν τι επιχειρήσει στη Βουλγαρία. Και προφανώ επιστρεύει το πρω Ναι, δεν κατάλαβα, θα μα κλείνετε και αυτό. Ναι, βέβαια, μετά θα λέτε: Ωραία, η αριστερή που φεύγει το αεροπλάνο. Σίγα, δεν αγόρασα και δικό μου. Αυτό που ψηφίζει κουκουέ 20 χρόνια, το παιδί του είναι σε καλύτερη μοίρα από το δικό μου. Στην ίδια μοίρα δεν είναι και αυτό. Την ίδια, ναι. την ίδια μοίρα, μόνο που δεν το φέραν όλοι στην ίδια μοίρα. Δηλαδή, δεν φέραν όλε οι επιλογέ του στην ίδια μοίρα. Δηλαδή, οι δικέ σου επιλογέ έφεραν και το δικό του παιδί στην ίδια μοίρα. Ναι, μπράβο. Να σου πω, παίρνει δηλαδή, σαν παράδειγμα, του Ιουγκοσλάβου, του Ρουμάνου, του Ρώσου. Εγώ δεν ξέρω Ρουμάνου και Ιουγκοσλάβου. Νομίζω ότι αυτέ τι χώρε βγάζουν μόνο γυναίκε, όσο σεξιστικό και αν είναι αυτό. Τι να σου πω, έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα αυτό. Πολιτισμό δεν έχουν να προσφέρουν, έχουν να προσφέρει γκόμενε. Ποιο παίρνει αυτά, Νταρ, και λες ότι εγώ κατέστρεψα τη χώρα. Γιατί σε κάποιε χώρε προηγούμενε που σου είπα, το 1989 πάνω με τη... Λέω. Τέλος Λέρε, τέλος. Τέλος. Σαν να μην σε μια μέρα δηλαδή. Ε. <laughs> δηλαδή 89-2015, ό,τι συνέβαινε τότε σημαίνει και τώρα. Θέλω να σου πω, παλιά που είχαμε και φίλιο. Πεδί μου, <laughs> έχει αποδείξει ο κομμουνισμό ότι αποτυγχάνει. Πριν 25 χρόνια δηλαδή. <laughs> <θα> πω, <laughs> <αποτυχάνηκε>, <laughs> ότι αποτυγχάνει. Ναι, λάθο μοντέλο, λάθο. <laughs> Ξέρετε, νομίζω είναι η στιγμή πρέπει να μου πει και για την Κίνα. <laughs> γιατί δεν μου λε για την Κίνα, γιατί τα κρύβεται αυτά. Κατά ένα μέρο αποτυγχάνει. Οπότε θα πρέπει να δοκιμάσει και λίγο αυτό. Α, μόνο κατά ένα μέρο. Κατά κάποιε συνθήκε συγκεκριμένε όχι. Και το κουράζουμε παιδί, μα, αφού ο καπιταλισμός έχει επιτύχει, Γιατί κουράζουμε και ψάχνουμε στο μυαλό μα Έχουμε πετυχημένο καπιταλισμό. Χρειάζεται να αλλάξουμε μοντέλο. Ένα μοντέλο είναι επιτυχημένο, είναι καπιταλισμός, δεν το λες? λε, Είμαι 51 χρονών. Μέχρι τα 45 μου στον καπιταλισμό πέρασα πάρα πολύ καλά. Πέρασε, περάστε. Γιατί ήταν επιτυχημένο, γι' αυτό πέρασε καλά. Και μετά σκάσανε. 45, πολύ καλά. Ναι, από τα 45 μέχρι τα 51, σου βγήκε και όλη η φούσκα 45 ετών. Έλα, για, για. Α, δεν άρεσε τώρα, τι πήρε καμιά. Καπιταλλίστρια, καμία τραπεζίτησα. Αυτό είναι ταξιτζή φίλο ακροατή. Συριζέω τώρα είναι με το λαφαζάνι και γύρευε τι άλλο θα κάνει. Το ωραίο είναι με το ότι μπαίνουν πελάτε την ώρα που μιλάει και θα ακούνε οι έρμοι πελάτες ένα ταξιτζή να λέει διάφορα κουφά ακατάλληπτα με κάποιον στην άλλη άκρη τη γραμμή που να ξέραν και αυτή Σήμερα ε, συνεχίζεται η δίκτυα τη Χρυσή Αυγή. Συγκλονιστικέ στιγμέ στο δικαστήριο κατέθεσε η μητέρα του Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα. Σύμφωνα με του δημοσιογράφου και όλα αυτά που βγαίνουν ήταν καταπέλτη, συγκλονιστική, είναι απόλυτα λογικό. Να ξαναπούμε αυτή την εικόνα που από προχτέ την σκεφτόμαστε: Ότι καταθέτουν οι γονεί του Παύλου Φίσα και τρία, τέσσερα, πέντε μέτρα πιο πίσω κάθεται ο Ρουπακιά μαζί με όλου του υπόλοιπου, κάθεται το δολοφόνος του γιου του. Πρέπει να τον κοιτάνε, πρέπει να τον ανέχονται. Ο πατέρα του Φίσα, σήμερα προερχόμενο στο δικαστήριο, έκανε μια δήλωση. Αυτή η δίκη που γίνεται της δολοφονικής οργάνωση τη Χρύσης Αυγής, δεν αφορά μόνο την οικογένεια Φίσα, αφορά όλους τους Έλληνες. Δεν σκότωσαν μόνο τον Παύλο, σκότωσαν την ίδια τη Δημοκρατία. Θα φρενίσουμε κι άλλα θύματα εάν αυτή η εγκληματική οργάνωση επικρατήσει. Πρέπει να τους σταματήσουμε. Παρακάλια και ευχές, δεν τρομάζουν τι Παρακάλια και πιέ δεν τρομάζουν τις ορχέ. Μαύρη αυγή ξέρνεται στη γη. Φάρμα και εγώ φυδιαγγύλωτο παύλο φύσαν. Τρει πληγέ φορό. Απ' τουλμάναν και με Βλέβα μου, κοίτα, μες στο αίμα, τον Σακτιατ Λουπμαντ. μαύρη αυγή ξέρνετε στη γη, φάρμα καιρό, Απ' τη σάπια, μικρά των αστών, ρουπακιάδες, άγματα φιδιών, του λυκών του καπιταλισμού, που μισούν το του λαού. Παταστολεμό, το φασισμό, παταστολεμό Του φασιστά χεριάν σηκωθεί, την πυγμή του καπιταλιστή Δοκιμάζει πάνω στο λαό που τον θέλει, έρμο και σκυφτό Το φασισμό, παταστολεμό Θα σταθεί στους αγώνες, θα τσαλωθεί, θα με το φασισμό του συστήματος, διοκεφρουρό. Παρακάγια και πιες δεν τορμάζουν τις σοχές. Κάπως έτσι κλείνει η τελευταία εβδομάδα, η τελευταία εκπομπή αυτή της εβδομάδας και κλινική εβδομάδα, καθότι παρασκευή με τις παραγγελίες μας, παραγγελίες σας μας πάνε στο μαγκαζίνο στις 2, στις 3:30 για να κανείς σας. <στολ> Έλα. Έλα. Παραγγελιά. Βάλε Παπα κάτω στον πειρασμό στα καμίνια. Παίζει το παντρέο που λέει πόσε έχει κάνει. Και διάμεσα βάζει και τι τσίπρα τι δουλειέ που έχει κάνει. Κάτω στα καμίνια. καλή καρδιά. Μα και Ο Γιώργος Παπανδρέου Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα να Απλά να πω ότι εγώ έχω εργασιακή εμπειρία από τα 24 μου Όταν τελείωσα το πτυχίο Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο Γιαπή αγάπη και πόλη. Να σας πω όλες τις δουλειέ που έχω κάνει στη Σουηδία με τους περισσότερους μετανάστες ήμασταν καθαριστές. Έχω καθαρίσει τη μισή στο μου. Ναι. Θα μου βάλει κάτι για σήμερα, σε παρακαλώ. Με σε σήμερα στο Άγιο Σήμερα, τι με το πρακάκι σου. Πριν από λίγε μέρε είχατε βάλει το διάλογο που είχε ο με τον Χωτρό του. Με τον Χωτρό του Τπασόκου, ωραία. Βενιζέλο. Βενιζέλο που έλεγε, Α, όχι, μα και σε μένα που έλεγε. Θέλω πολύ να το ακούσουμε εδώ στην παρία όλοι που είμαστε μαζί. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα μα σέβεστε ω αυριανή κυβέρνηση όπω εμεί θα σα σεβόμαστε ω αυριανή Μην κοκινίζει τόσο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ε, κύριε Μημαράκη, σε παρακαλώ. Όχι μαγκές σε μένα. Σε ευχαριστώ γιατί τους μάγκε του το πάτησε το τρένο αυτό. Όχι, όχι μανγκέ σε εμείς, εμένα. Εντάξει, είμαστε Αυτά τη ΩΝΕΒ, όχι σε μένα. Το δικό μου ύφο και ήθο διέπεται από κανόνες συμπεριφορά και ναι, θα ναι. προσαρμόζεται πάντα στο ύφο και το ήθο του συνομιλητού μου, Μάλιστα. ιδιαίτερα όταν έχει παχυδερμία. Έλα. Πού είσαι, αδερφούλη? Έλα, ρεμόρι. Γιατί, ρε παλιχάρη. ξέρω εγώ τώρα γιατί. Καμιά φορά μου ήρθε στην τρέλα. Ε, σταματήστε λίγο, γιατί μιλάμε με τον Αποστόλη και είναι σημαντικό. Πε τα παιδιά να σταματήσουνε. Παραγγελία έχω. Το μπουμπούκο που λέει: Θέλω, θέλω, θέλω. Και καπάκι να βάζετε εσείς το θέλω του Μιχάλη του Κακέπη. Αυτό που λέει: Το έχω ανάγκη πολύ. Όχι το θέλω το θέλω το θέλω το θέλω του Μιχάλη του είναι πολύ μεγάλο κομμάτι πρέπει να το φτιάξεις και να το φτιάξει το... να να να να να να να να να να να να Ρεπιβλική, θέλω, το θέλω. το Θέλω μια νέα δημοκρατία, σε το κόμμα του Ραχώη. <Τι> Θέλω να έχω τη γεύση από τα ίχνη σου στα χέρια μου και να καλιάσω τη μορφή σου στα νυχτέρια μου. <Τι> Θέλω μια νέα δημοκρατία που δεν θα ντρέπεται να πει ότι είναι δεξιά. Τόσο απλά. Να. <Τι> Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά λοιπόν. είτε. Τώρα καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, να σου ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ενήχρη. Θέλω ένα ποτπούρι της Ντόρας. Να τη βάλουμε μουσικο καλύτερης χρυσός. Εννοείται. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Στούκας είναι το παιδί. Κόπανος είναι. Też tyle Έχεις ερωτευθεί, φτώχει η καρδιά και το ξέρω Και μετά θα αρχίσει το πόνος, κύριε Αυτιά Ξέρω ότι πονάς και όλα που υποφέρω Τρόμαξα Έχεις κανό κρυφό, σε πονά και σε λιώνει Αν σκληρή καρδιά, σε πειρανά, σε πληγώνει Η Νέα Δημοκρατία είναι μια τεράστια πατάτα <Το> Zero Η εννοέσαι την κούσα τη διαδροχή στην Νέα Δημοκρατία είστε με τον κούλι. Εμεί είμαστε με τη σάτιρα. Όποιο την υπηρετικά καλύτερα είμαστε με αυτόν. Ο κούλι, ο κούλη. Τα κατέβει ο βορίδη, ο βορίδη. Με ποιο είναι εσύ. Είμαι με τη συνταγή με Κούλη. Μίδη um. μια συνταγή σε μια κυρία. για να φτιάξει χαλβά με Κούλη. Θα το βάλει στη λεσκή. Πού τα θυμάστε, πάνω θέση. <σχ> Δεν θα θυμάμαι εγώ πάνε τόσα χρόνια. Γεράσσαμιου. Βγάλαμε άσπρε τρίχε στα τέλο πάντων. Το πει, μη το πει. Πού να το πω, αφού βγάλω μου. Α μην έκαναζερ, τέλο πάντων. να ρωτήσω για την εκπομπή χτες δεν το πρόλαβα από την αρχή τα μαγειρέματα. Ναι θα μπορούσα να επικοινωνήσω να μάθω κάτι που θέλω. Επίτε μα, εμάς εδώ. Ε, τώρα μπορώ. Βεβαίω. Έλεγε για ένα εστιατόριο οδός ύδρα. Που λέγεται. Τι είναι αυτό, πού είναι αυτό. Και είχε και μια συνταγή την οποία δεν πρόλαβα να τη γράψω όλοι Α, τι συνταγή. Πείτε μου για τη συνταγή. Το άλλο θα σα δώσω κάπου αλλού. Πείτε μου για τη συνταγή. Για το χαλβά. Ναι, τι το χαλβά, τι. Ε, έχω γράψει τα μισά. Δεν πρόλαβα να τα γράψω όλα. Για πείτε μου, τι βάλατε. Έβαλα το, το νερό, τη ζάχαρη, το ειδωκάριδο, τα 200 γραμμάρια. Ναι. πορτοκάλια έχει και κάτι άλλο 200 γραμμάρια, αλλά αυτό δεν το έγραψα. Ναι, σημειώστε. Κυριάκο, μιτσοτάκι. Τι είναι αυτό, Χαλβάς. Τι είναι αυτά που μου λε, Για τη συνταγή. Τι είναι άλλο, είχε 200 γραμμάρια, τι άλλο. Κούλι. Τι, τι, τι, τι, τι είναι αυτό, Χρητικό, ο Χαλβά. Ναι. ναι. Και τι είναι αυτά τα 200 γραμμάρια επιπλέον που έχει, 300 γραμμάρια κούλι. Αυτό, α, α, α. Κούλι, για να βγει κριτικός ο χαλβάς, καταλάβατε. Λέγεται κούλι αυτό. Κούλι, Κυριάκο μητσοτάκι για το χαλβά. Αυτό τι είναι το κούλι. Πολιτικό, κριτικό, δίνει μια έτσι πιο πικάντικη γεύση στο χαλβά. Α το καλβά. Ναι, δεν σα λέω να φάτε χαλβά σκέτο, μόνο κούλι. Βάλτε και τα άλλα, τα ενδοκάριτα που είπατε. Ναι. Σοκολάτα και κρέμα γάλα, πώ το έχει αποφευθεί. από πάνω. Από πάνω, περιχύεται στα μάτια. <σχ> Αλλά για πιο ωραίο αποτέλεσμα μπορείτε να το ανοίξετε εκεί στο μάτι, να φαίνεται θα είναι ωραίο σοκολάτα όλο και να φαίνονται αυτά τα ωραία μάτια. Τα στροκυλά σαν κερασάκι, θα Αντί. <σχεδιά> δεν μου λέτε το οδό ύδρα, τι είναι, άσχετο. Είναι το εστιατόριο. Ναι, εντάξει με τη συνταγή στο οδό ύδρα πήγαμε. Ο Βόργο στην Αλαμάννα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Μια παραγγελία για την παρασκευή. Ρίξα. Ρίξα. Ρίξα. Ρίξα τον Άδων τον να λέει τι είναι Και διάμεσα ξέρω εγώ βάλε τον ύμνο το ταγμάτα λιτών. Είναι δεξιός. Και δεν το εντρέπουμε καθόλου γι' αυτό. Τι ορίζει τον δεξιό. Είναι, είναι ο δεξιός. Ο, ο, είναι είτε. ο άνθρωπος ο οποίος... Σεύβεται την παράδοση Ορκίζομαι εις των θεών των Άγιων του των όρκων ότι θα υπακούω απολύτως Εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού Του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ Το αρέστο τρίπτυχο πατρίς θρησκεία οικογένεια Και δεν τρέπετε γι' αυτό δεν το θεωρεί χουντικό Θα εκτελώ πιστός στα ανατεθισόμενας μου υπηρεσία Και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των Ανωτέρων μου Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού, την τρομερή. Συγκινείται. Είναι αυτός ο οποίος ακούει, βλέπει πράγματα την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει και θέλει mm. να τα περάσκει στα παιδιά του. Γνωρίζω καλώς ότι δια μια αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου τα οποία δια του παρόντος αναλαμβάνω θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Για την άλλη Παρασκευή Ρίξε. Το τραγούδι που είχε βάλει για τη ζωή στο βεντζινάδικο Τότε που είχες κάνει η ιστορία Να τη λέει όλα φαζάκι πετά ότι θα πάει το πισματοκοπίο Και εκεί να του λέει τι είπατε Φτιάξτε με όμορφα μου Μόνο σε σένα κρεμούμαι Μπορείτε, μπορείτε Σ' αυτό το βεντζινάδικο έρχονται φιγουρίνια Και φίλικα κι ποτα και μάγκες και χιπίνια Νομισματικό κοπίο, κύριε. Μια σοφέρ να παρδαλίσει τσόζα και τσακπίνα. Τι είπατε. Τσόζα και τσακπίνα. Να από το όρενο. Βάλε μου, λέει με Τι είπατε. Παραγενιά για την παρασκευή. Έχει. Θα βάλεις σε κείνω το ταλαβενζί εκεί του λεβέντη που λέει ότι είμαι τηλεφωνήτρια και σκουπίζω και κάνω. Ναι. Θα βάλεις τον μπρούσαλι να λέει δεσφύγει τζιριμ τσιριμ, να λέει κι αυτός και την τηλεφωνήτρια έκανα. Το Παπαγιάνω που λέω ο οποίο να λέει χούφτο στην χούφτον. το κι άλλο βάλει κι άλλη μαγιονέζα και εκεί πέρα να σα ακούσουμε την παρασκευή. Εγώ έκανα, τη Ρίτσε, ρίχνετε εικόνα. Δεν ξέρω τι πήρα, Ζιανούλα. Που δεν είχαμε και τίποτε να ρυθμίσουμε βεβαίως. Τη γραμματεία. Μια ψηλή τσιριμπιμ τσιριμπόμ. Το σκηνοθέτη. Τα πάντα. Τηλεφωνήτρια. Χούφτοστη. Τι. Θα το μετανιώσεις. Χούφτοστη. Χούφτοστη. Σκούπισα το βράδυ και το κανάλι. Λε παιδί μου γιατί και είσαι σκεφτεράς εκεί. Μα δεν πήγα ξέρεις τίποτα πράγμα εγώ. Να σκαλάζα την εκπομπή τώρα. Σα αγαπάω, σε λατρεύω. Oh, και... Τώρα και εγώ, μόλις. Μία παραγγελία για την Παρασκευή. Να μωρώ, μου, τι θες. Θέλω τον οπαδό της Νέα Δημοκρατία που φώναζε τον μυμαράκι μουστάκια μου, μουστάκια μου, ναι. να το συνδυάσει με τον Νίκο Σταυρίδη από την ταινία Κίτρινα Γάντια που τα είχε βάλει με το Μουστάκια έξω το σπίτι του. Η κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Ελλάδα. Τα σύγχρονα αυτά, Έλα, βάκελα! Έλα, βάκελα! Έλα, βάκελα! Έλα κάτω Βαγγέλα Και να ξέρετε ότι εμείς όπως κατά έχουμε πει Είμαστε έτοιμοι να σας Τι είπες ρε μουστάκια Ναι αγόρι μου, ναι μουστάκια Είμαστε έτοιμοι να σας Έλα Βαγγέλα Για κοιτάτε κόσμη τι καθόμαστε και συζητάμε με το μουστάκια νυχτιάτικα Σα πολύ για τι αφιερώσει τη Παρασκευή. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, Στάρματα, Στάρματα. Τη μνήμη των παλικαριών που δώσαν το αίμα του για να ελευθερωθεί αυτή η χώρα που τώρα ξεπουλάνε οι άχρηστοι. <Κι> Ναι. Αποστολή. Έλα. Δεν μου λε μια παραγγελία θέλω για την άλλη Παρασκευή. Ρίξε. Θέλω άδονη να λέει θέλω α πούμε τη Νέα Δημοκρατία σαν του Τόριδε κτλ. Και μετά το τραγουδάκι του Σταρόβα που λέει δεν πάω να θέλει ό,τι θε. Τα ρε. μου θα πάρει. Εγώ θέλω μια νέα δημοκρατία όπω είναι οι Ρεπουμπλικάνοι στι Αμερικής. Μια νέα δημοκρατία, δημοκρατία Ρεπουμπλικάνου. Θέλω μια νέα δημοκρατία Τόριδε. Του Κάμερον. Θέλω μια νέα δημοκρατία της Εντεού της Μέρκελ. Θέλω μια νέα δημοκρατία σε το κόμμα του Ραχώη, το λαϊκό της Ισπανίας. Θέλω μια νέα δημοκρατία σαν τη δεξιά του Σαρκοζή. Θέλω μια νέα δημοκρατία που δεν θα ντρέπεται να πει ότι είναι δεξιά. Οι μαλακίες είναι αυτές που θες για να γουστάρεις. Ζυ, ζυ. Δεν πα να θέλεις ότι θες, τα φρύδια μου θα πάρεις. Τόσο απλά. Zach,